Give Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλώς ήρθατε στον τοίχο Εδώ είμαστε για καμιά περίπου Να τα πούμε παρέα Γιάννης Λαζάρου στο μικρόφωνο 2681 4060 Φαντάζομαι το τηλέφωνο το ξέρετε το θυμόσαστε Για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας Και να μας πείτε αυτά που θέλετε Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι ε, μέσω Ιεροϊντήρνευδίου και όχι μόνο και από αέρος-αέρος καθώς επίσης και στους ακροατές των ραδιοφώνων που μας κάνουν την τιμή να, να μεταδίδουν αυτή την εκπομπή στην Κύπρο, στην Γκουζάνη και Αλαχού Κυρίες μου και κύριοι, όπως τα διαπιστώσατε, όσοι έχετε την υπομονή και το στομάχι, να παρακολουθείτε όλες αυτές τις ιστορίες, πάει και αυτό το Eurogroup, τέλειωσε. Θυμίζει εκείνο το παλιό ωραίο τραγουδάκι, πάει και αυτή η Κυριακή και ας καρτερούμε μια άλλη... Ήτανε τόσο βιαστική, όσο είναι κάθε Eurogroup. Τέλειωσε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου και αυτό το πανηγύρι και όπως θα διαπιστώσατε όχι από τα φερέφωνα τους αναμεταδίδοντες στα δελτία τύπου της εκάστοτε εξουσίας δημοσιογράφους, κανάλια εφημερίδες, έντυπα, ηλεκτρονικά ή οτιδήποτε άλλο αλλά από την δική σας κρίση θα διαπιστώσατε ότι αυτό ήταν και αυτό ένα μεγάλο φιάσκο με την ανεργία να συνεχίζει να μεγαλώνει με τον κόσμο να ταλαιπωρείται Λέμε, καταλαβαίνετε για να μην το διευκρινίζω κάθε μέρα Για ποιον κόσμο μιλούμε Έτσι Με, με την δυστυχία με εξαπλώνεται Περισσότερο Με την ελπίδα να την έχει κοπανήσει Απ' την Πόχα οποία, Την οποία αναδίδουν, αναδύουν αυτή η αριστερή εγκεφαλή Βάλτε το σε εισαγωγικά Διότι εμείς δεν θα τα ισοπεδώσουμε όλα Λοιπόν Αυτό το φιάσκο λοιπόν, τέλειωσε και αυτό και φυσικά αποφασίστηκε η Τρόικα ε, συγνώμη η Κουρκουμπίνια, τα Κουρκουμπίνια Συγγνώμη οι θεσμοί Λοιπόν να ξεκινήσουν ελέγχους Αύριο στις Βρυξέλες Και να έρθει κλιμάκιο των Κουρκουμπίνίων Είπαμε δεν θα τη λέμε Τρόικα τώρα Στην Αθήνα Όπου θα συνεχίσει τους ελέγχους Των μέτρων Οι δανειστές Βάλανε χέρι στον wow, Βαρουφάκι Διότι του είπανε Παλουκάρι μου χάσαμε δύο εβδομάδες Το καταλαβαίνει. Τον έμαλαν στη γωνία και του λένε: Χάσαμε δύο εβδομάδες Εδώ μιλάμε για φράγκα. Εσένα σε ταΐζουμε, εντάξει, παίρνει εκεί το κόκαλο που παίρνει. Αντάξει, παίξαμε το θέατρο, αλλά εδώ μιλά: Χάσαμε δύο εβδομάδες Του είπαν οι δανειστέ. Μην κοιτάς τώρα, μεγάλε, την ανακοίνωση που έβγαλε ο Μάξιμα. Δηλαδή το Μαξί μου: Ότι πάλι νικήσαμε, πάλι νίκησαμε. Οχ, man... oh, πάλι νικήσανε. Οχ, oh, πάλι μασώνουνε. Και φυσικά το αφεντικό Έβγαλε το βούρδουλα Και έκανε επίθεση κατά μέτωπο στην ελληνική κυβέρνηση Προσέξτε Για αυτό που έλεγε ότι Για το νομοσχέδιο αλληλεγγύης Ότι θα δώσει Κάτι Ρεύματα κάτι φράγκα Εκεί στους πεινασμένου, Στους εξαθλειωμένους Έλληνες Τους λέει μεγάλε κάνετε Πράτετε μονομερός Τους είπε το αφεντικό δεν το εγκρίναμε εμείς αυτό Κατάλαβες Και ο Βαρουφάκης Ο Ουάου Ο Ουάου Γιάννης Λοιπόν σαν ταρμένο σκυλί Εντάξει λέει θα ενημερώσουμε τα αφεντικά Μην κάνεις έτσι λέει. Αφεντικό εδώ είμαστε εμείς Καλή υποτακτική είμαστε Είμαστε και πάνω απ' όλα αριστέρι Οπότε κυρία μου και κύριε κύριεύου Όπως καταλαβαίνει, Ο Θίασος, στην ε, υποταγμένη χώρα απλά άλλαξε ηθοποιούς και κομπάρσος ίσως αλλά μάλλον έγιναν κομπάρσοι οι πρώην πρωταγωνιστές είναι, τώρα είναι αντιστασιακοί τώρα είναι ενδιαφέρονται περισσότερο για το καλό σου το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι αυτό, το ότι η ανεργία μεγαλώνει το ότι η δυστυχία εξαπλώνεται περισσότερο και γι' αυτό το θέμα Κανένας αριστερός, καμία κυβέρνηση, κανένας κυβερνητικός κανένα κρουμπούσκολο από αυτά τα οποία με την δημοκρατική σου ψήφο έχουν καταλάβει την εξουσία Δεν ενδιαφέρεται Εξάλλου Με είχε πάρει ένα τηλέφωνο ένας φίλος κάποτε εδώ Που ονόμαζα αυτούς τους Πώς τους λένε Τους Χαρδουβέλερ, τους Στουρνάριδες Με συγχωρείτε τον άλλον εκεί τον Παπαδήμο τους ονόμαζα σφαχτάρια Δεν μου λες ρε παλούκάρι μου χτες το είδες αυτό το σφαχτάρι το χαρδουβέλερ Αυτό το ανθρωπάκι να απολογείται για τα λεφτά Και να σου λέει ότι φοβήθηκε κι αφού εξασφάλισε την κολάρα του στα νησιά Κέιμαν Με τα λεφτά έσωσε το τομάρι του Μετά αποφάσισε να σώσει και σένα Τον διορίσαν να σώσει και σένα Κατάλαβες τα λεφτά του πρώτα Και μετά ήθελα να σώσει και την Παρτρίδα και το, το θέμα είναι το εξή, το ερώτημα είναι το εξή. Αν αυτή η έρθει Πατρίδα καλούσε αυτά τα σφαχτάρια τύπου χαρδουβέλερ για κάτι πιο σοβαρό και όχι γιατί να σώσουν τη μίζερη ζωούλα του, βάζοντα τα λεφτά του σε χρηματοκιβώτια στα νησιά Κέιμαν και σε τράπεζε του εξωτερικού, τι θα γινότανε. Κατελαβαίνει τι θα γινότανε. Όλα αυτά τα σφαχτάρια που στέλνει στη Βουλή και βγάζουν τα και, και λένε και τσαμπουνάνε αν γίνει κάτι σοβαρότερο και κληθούνε να υπερασπίσουν αυτή την πατρίδα Ποια πατρίδα θα μου πεις Τη δική του ή τη δική σου Μεγάλε πρέπει να το πάρεις απόφαση τελικά Με ποιους είσαι Διότι είναι τέτοιοι ούλοι Όταν λέμε ούλοι ούλοι μηδενό εξαιρουμένου Είναι ούλοι οι ίδιοι Πώς να σου το πω πιο αρτινά Ούλοι Το απολαύσαμε λοιπόν το σφαχτάρι Να απολογείτε Αυτό το, το, το σημειτοφιαγμένο δηλαδή, Γιατί όλοι αυτοί Όλοι αυτοί ήρθαν ε, επο... τους έφερε πίσω ο, ο Σιμίτης για να... να δημιουργήσει τον εξυγχρονισμό Κάποια στιγμή λοιπόν απολο... απο... απολογούμενος ξεκίνησε 12 ετών λέ, έφυγε από το σπίτι του Το σφαχτάρι έφυγε 12 ετών αυτό καταλαβαίνει. Λοιπόν να σας πω ποια είναι η πραγματικότητα Διότι δεν σας είπε που έφυγε και που πήγε όταν 12 ετών την ε, μετεμφυλιακή περίοδο λοιπόν είχαν δημιουργηθεί σχολές και παρασχολές ιδρύματα και παραϊδρύματα εντάξει και καλά ονόματα μη λέμε τώρα στα οποία μάντρωναν ε, πιτσιρικάδες όπου τους έκαναν φενταγίν του παρακράτους αυτούς με ένα πιάτο φαΐ και διθεμού τάχαμε με αδελφικότητα και όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν μετά τους σπουδάζανε τους διορίζανε λέγε με δικαιοσύνη ξέρει πολλά η δικαιοσύνη να σας ομολογήσει για αυτή την ιστορία και είχανε δικούς τους ανθρώπους σε όλους τους τομείς μα σε όλους τους τομείς έτσι λοιπόν το πήραν και αυτό το σφαχτάρι το στείλανε έγινε τι έγινε και την κατάλληλη στιγμή το φέρανε πίσω το διορίσανε εκεί στα το σημιτο... Στι συμμετοχικέ και φτάσαμε στο σημείο να το κάνουν και υποργό, διορισμένο. Αυτοί είναι μεγάλε. Ή ψηφισμένοι δημοκρατικά. Ή μη ψηφισμένοι, ή διορισμένοι είναι όλοι ίδιοι. Όταν λέμε όλοι ίδιοι, κατάλαβε πρώτα κοίταξαν την κολλάρα του και μετά θέλουν να σώσουν και σένα. Εσύ είσαι η πατρίδα. Μην το ξεχνά. Εντάξει. Μη Γι' αυτό λοιπόν κοίταξε, πήγαινε στο κομματικό του γραφείο εκεί, μπορεί να σε, σε διορίσουν κιόλα. Βέβαια, το Μαξίμου, κυρία μου και κυρία μου, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένο, ευχαριστημένο πάρα πολύ με, την, με το αποτέλεσμα του Eurogroup και περιμένει οι ναι αυτοί οι περιβόητοι δανειστέ, να δώσουν τμηματικά χρήματα για την τελευταία δόση. Αυτό βέβαια, αγαπητέ μου, κύρια και αγαπητή μου κυρία, θα γίνει από τη στιγμή που η οικονομική πολιτική της κυβερνήσεω. Θα φέρει έσοδα στο δημόσιο Λεφτά Λεφτά Λεφτά Πρέπει να φέρει έσοδα στο δημόσιο Να τα δόκουμε στους τόκους των δανείων Διότι αν δεν μπορέσει να εισπράξει Τότε θα αναγκαστεί να επιβάλει Νέους έκτακτους φόρους Έτσι το ονομάζουμε Εις την ελληνική Εις την αριστερή κυβερνητική Ελληνική Τους έκτακτους φόρους μπορεί να σου τους πούνε Ας πούμε γαρδούμπες ή μπορεί να στους πούνε παϊδάκια Ή μπορεί να σου πούνε κάπως αλλιώς Πάντως θα είναι έκτακτη φόρη Αυτό Άμα δεν, δεν, έχουν, άμα δεν έχουν Δεν πάρουν λεφτά Να δόκουν στα, στους τόκους των δανείων Θα αναγκαστούν Να βάλουν λοιπόν πως να τους λέμε ε, Γωνία μπακλαβά. Σουρουκλεμέδες Ξέρω κάτι Πάντως θα είναι έκτακτη φόρη Νέοι έκτακτη φόρη και σε ποιους θα βάλουν νέου έκτακτους χώρους Στο μεγάλο κεφάλαιο Το οποίο θα κυνήγαγε προεκλογικά Ο Τσίπρας και στους έχοντες και κατέχοντες Που δεν θα τους άφηνε στη χλωρό Στη διαφθορά Όχι, σε σένα Σε μένα, στον απλό κόσμο Ο οποίος Υποφέρει αυτή τη στιγμή <Ρι> Αυτά είναι τα ωραία Και βέβαια κυρία μου και κυρία μου μπορούμε να πούμε Μπορεί να ιδιάσαμε από τις πρώτες μέρες Με την αριστερή σκέψη των αριστερών Βαρουφάκο Πως του λένε Αλλά ε, Το ότι γλίτωσε το οπτικό μας Πεδίο από ε, Χοντρόπετσος τύπου Βενιζέλου Και τον ακούμε αυτή την εμετική Προδοτική γλώσσα τους ε, Κάτι είναι γι' αυτό και τώρα τον βγάζουν ε, Αραιά και πού το, το, το έκανε ό,τι έκανε μέχρι σήμερα Τον έχουν στη γωνία θα, Όταν τον ξαναχρειαστούν θα τον βγάλουν Μάλιστα Είπε ότι ε, αυτό το υποχείριο Το υποχείριο, το ξενόδουλο Ο υποτακτικό Βενιζέλος ε, Κρίνει τη διαπραγμάτευση στο Eurogroup, στο Eurogroup Και είπε τα δικά του Το τι είπε Συνηθισμένος. Ανοίγει το βόθρο Τραβάει κάτι το λέει Ο μέγας συνταγματολόγος Μεγάλος επιστήμονας Και πάνω απ' όλα Σοσιαλιστής δημοκράτης Ο οποίος έχει σε ιδρώτα για αυτή την πατρίδα Το ξέρουν οι λογαριασμοί του Οι άπειροι λογαριασμοί του στο εξωτερικό Και βέβαια εκεί που γελάσαμε όλοι κυρία μου και κυριέ μου Όπου ήταν σαν να παρακολουθούσαμε Τον ε, Όχι τον βασιλάκι Καΐλα Τον Αντωνάκη τον Ξεφτήλα. Ναι. Ε, να χύνει δάκρυ Από το μάτι που δεν βλέπει το χύνε το δάκρυ Αυτό το, το έχουν βάλει μέσα Του είπαν ε, Ξέρεις μεγάλα και αυτός είπε δούλευα 23 ώρες το 24ωρο Ναι δούλευε εμάς δηλαδή Κατάλαβες ε, Και τον πήρε το παράπονο ρε παιδί μου Τον Αντωνάκη ξεφτύλα Αυτά είναι τα, τα ευτράπελα Της καθημερινότητας Τα οποία συμβαίνουν ενόσο η πραγματική ζωή Τραβάει την ανηφόρα που λέγε και ο ποιητής. Η ανεργία μεγαλώνει, η δυστυχία εξαπλώνεται, οι... οι άρρωστοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και καλοπερνάνε, οι ανεγκέφαλοι, οι άνοι και τα φιλοτομάρια. Κατάλαβες μεγαλέ; τα φιλοτομάρια. Θα μου πεις είναι πολλά, τι να σου κάνω εγώ τώρα. Γι' αυτό τρεχάτε να πληρώσετε εφάπαξ, δεν θα σας βάλουν πρόστιμο, να γεμίσουν τα ταμεία του κράτους, να είναι καλός ο να δόκουμε τους τόκους, να δίνουμε τι χρωστάμε και μη μας μαλώσουν οι δανειστές και θα μας βάλουν καινούριους φόρους. Τρεχάτε! Ο φόβος, ο φόβος είναι η πολιτική του, ο φόβος είναι η πολιτική συνέχεια των προηγούμενων με αριστερό πρόσημο. Νέα περαίωση λοιπόν στην εφορία Τι και ποιους θα ε, αφορά Έχουν παλαβώσει και οι λογιστές yeah, Έχουν παλαβώσει και αυτοί που Δεν ξέρω έχουν, δεν έχουν να πληρώσουν Εκείνο το οποίο δεν μας λένε είναι Μία μεγάλη μερίδα του κόσμου Από πού να τα πληρώσει Όταν δεν έχει πηγή εισοδήματος Σε αυτό δεν μας ε, απαντά κανένας yeah. Καλά παιδιά, οκ okay. Μεγάλα δώρα κυρίες μου και κύριοι Βάλε βάλε τώρα που γυρίζει Και θα κερδίσεις Λοταρία Αυτή μεγάλε δεν είναι πολιτική Αυτά είναι πασαλίματα Για να μην ξεσηκωθεί ο κόσμος Και σας δαγκάσει στο λαρίνκι Όπως έφτασε στους, για τους προηγούμενους Αυτά είναι οι ενέργειες υποτακτικών Οι οποίοι σκύβουν το κεφάλι στους κατακτητές Θα βάλουν, λέει ε, Μέσω λοταρίας Μεγάλα δώρα θα το κάνει, λέει, το Υπουργείο Οικονομίας αυτό. Αυτό το έχει εξαγγείλει και η, η, η γαλαζοπράσινη Στρούγκα και το ολοκληρώνει η καινούργια κυβέρνηση. Αυτά δεν είναι πολιτική Αυτά δεν εμπεριέχονται στον εγκέφαλο, στη σκέψη σοβαρών ανθρώπων οι οποίοι ηγούνται, θέλουν να οδηγήσουν ένα λαό στη σωτηρία ή να ηγηθούν μιας κατάστασης για να επιβιώσει, να ζήσει ένα έθνος, ένα κράτος. Αυτά είναι σκέψεις γελίων ανθρωπάκων, γελίων ανθρωπάκων, εθελόδουλων και υποτακτικών οι οποίοι είναι νενέκοι. Δεν γίνεται με λοταρίες, δεν γίνεται με κρυφές γκόμενες, δεν γίνεται με κρυφούς εφοριακούς. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν σας έχει μείνει ίχνος σοβαρότητας. Είναι άγνωστη λέξη πια. Μέσα στο κρανίο αυτού, αυτού του, αυτό Σε το, αυτό το μπολτό που έχετε για εγκέφαλο Είναι άγνωστη λέξη <Τι> Να παίρνετε αποδείξεις Λέει και θα σας βάζει στην εγκληρωτίδα <Τι> Να κερδίζετε. <Τι> Δονητέ διάφορα να Αγκούρια <Τι> Και όμο, κυρία μου και κυρία μου Όπως λέγαμε και χθες Υπάρχει μερίδα Κόσμου Η οποία επικροτεί αυτά τα πράγματα θα μου πεις αν δεν υπήρχε αυτή η μερίς Δεν θα ήταν εξουσία όλα αυτά τα, τα σούργελα Ε ο, ο. Απορία Καταλαβαίνεις Ο τροχός της τύχης Ναι Υπομάσατε τον τροχό της τύχης Θα φέρνει γύρω το Γύρω γύρω το, το κόλπο και θα, σε... και θα κερδίζεις Δεν έχει σημασία, δεν έχεις ρεύμα Θα κερδίζει ηλεκτρικό βραστήρα Το στιέρα Διάφορα τέτοια Δεν κυβερνιέται χώρα έτσι δεν μεγάλε Δεν κυβερνιέται σπίτι έτσι Σπίτι, σπίτι δεν κυβερνιέται έτσι Δεν επιβιώνει σπίτι Θα επιβιώσει χώρα έτσι Κάπου το πάνε το πράγμα, μόνο αυτοί ξέρουν που Κυρία μου και κυρία μου Λοιπόν, τι λέγαμε Λέγαμε Ότι θα σε βάλουν στη λοταρία Και θα οικονομήσεις Κυρία μου και κυριέ μου Δεν ξέρω αν έριξε καμιά ματιά στον τοίχο εχθές Όπου Παρουσιάζουμε την είδηση Είπαμε, εμείς δελτίο τύπου κανενός Δεν γινόμεθα Παρουσιάζουμε την είδηση Όπως είναι Λοιπόν, να ρίξετε μια ματιά Να δείτε ότι τέλος τα ουάου Την πραγματικότητα δηλαδή Όπως εξελίχθηκε σε αυτό το Eurogroup Και θα μου πεις, ε τι έγινε Βρήκε δουλειά κανένας, ε όχι αυτό λέω κι εγώ Δεν λέω τίποτε διαφορετικό Πάντω με όχημα την Ελλάδα κυρίες μου και κύριοι οι νομένες Πολιτείες της Αμέρικα, παρακαλώ καλώς τον εγώ τι κάνεις ναι μα την ελπίδα ναι δεν μας την Qué fe el pira de más si no déjame Qué alegría Pues El, el pira Ni Ah pira irte y el pira pida, pida, pida. Ah, θα το προσέξω τώρα που μου λες το... mm. εν πίδα μάλιστα να, να σε καλά φίλε μου να είσαι καλά καλή σημερά και ένας φίλος μας εδώ από την πρέπεζα μου λέει δεν το πρόσεξες μου λέει το σπουτάκι δεν ήταν έλ ήταν εν τον ή ανάποδο εν πίδα Οι γεγονός είναι φίλε μου ότι αυτό το πίδημα το νιώθει μια μερίδα του λαού και βαθαίνει η κατάσταση γίνεται, γίνεται μέρα με τη μέρα χειρότερη Γίνεται μέρα με τη μέρα χειρότερη Να μείνουμε λοιπόν και να, στην παρατήρηση Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Παίρνουν μέρος καθαρά πια στην Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη Με όχημα την Ελλάδα Βάλε κάτι από εδώ, κάτι όσε, κάτι γκουρίες Κάτι έτσι και αλλιώ και αλλιώτικα και πασαλιμανιώτικα. Ο Ομπάμα συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον ΤΑΣΚ, και συμφώνησαν οι σχέσει ΕΕ να γίνουν στενότερε και σύντομα να υπογραφεί Διατλαντική Σχέση Εμπορίου και Ανάπτυξη ΗΠΑ-ΕΕ. Επίση, μα τόνισαν ότι η Ρωσία είναι κοινό εχθρό και μπαίνει στην ατζέντα των συζητήσεων. Αυτά έρχονται τρει μέρε μετά την δήλωση του Γιούγκερ ότι πρέπει να κάνουμε ευρωπαϊκό στρατό για να αμυνθούμε καταρχάς στη Ρωσία Υπάρχει. Αγαπητέ μου όλα δένουν είναι ξέρεις, για να δε το γλυκό θέλει ένα βράσιμο θέλει. ξέρουν οι κυρίες εκεί πως δένει το γλυκό έτσι λοιπόν δένει και το γλυκό του ολοκληρωτισμού στην ε... Ευρώπη με αυτό το ναζιστικό μόρφωμα Το τέταρτο ράιχ που λέγεται Ενωμένη Ευρώπη will... Για το σφαχτάρι χαρδούβελι τα είπαμε Οπότε κυρία μου και κυριέ μου Και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Ορίστε παρακαλώ down, Καλώς την εγκαλημέρα Η Τρόικα τώρα τη λέμε θεσμού. Για τον Σεμί Είναι δύσκολη η λέξη Δεν μπορώ να το θυμηθώ Ναι Ναι να σε καλά να σε καλά ναι. ναι ναι ναι να σε καλά καλησπέρα ναι, ναι όμοια ναι, ναι. ναι. ναι. να είπες μια φίλη μου εδώ η κυρία Αλένη μου λέει η αλογόπορδος αυτή η κυβέρνηση που είπε και έναν έκδοτο δεν μπορώ να σας το μεταφέρω για τον κουφό εδώ. Το. Yeah, δεν είναι εξάδικο δεν είναι εξάδικο αλλά τι να κάνουμε you, δεν είναι εξάδικο way, you, gonna... δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώ αφού η δημοκρα... δημοκρατικά η πλειοψηφία καταλαβαίνει τώρα Πάντω, κυρία μου και κυρία μου παρόλα τα μέτρα των δημοκρατικών κυβερνήσεων στην Ελλάδα η ίσοδος παράνομων μεταναστών αυξήθηκε 232% προσέξτε τώρα μπήκαν 165.000 άνθρωποι στην Ελλάδα με καταγωγή κυρίως ε, από εμπόλεμες περιοχές της Μέσης Ανατολής, αυτούς που μπόρεσαν να καταγράψουν έτσι η αύξηση είναι των καταγεγραμμένων αυτών που δεν μπορούν να καταγράψουν, άστα καλύτερα το θέμα είναι ότι με πολιτικές τύπου κοντζιά, ότι αν δεν μας δώσετε λεφτά θα τους αμολύσουμε στην Ευρώπη και αυτό το θέμα δεν λύνεται διότι κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουν να σκέφτονται το πάρα πολύ απλό είναι άλλο ο πρόσφυγας και άλλο ο οικονομικός μετανάστης... όπως και αν παρουσιάζεται αυτός. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουν στο μυαλό τους... ας αρχίσουν από εκεί την πολιτική. Ποια πολιτική θα μου πεις. Ο άλλος έβαζε φράχτες στον Εύρο... ο άλλος έλεγε να τους πάμε να τους κλείσουμε στη Γιάρο... φτιάξαν την αμιγδαλέζα και όλα αυτά τα ωραία. Αυτή είναι η πολιτική της Λοταρίας... κυρία μου και κυριέ μου. Η πολιτική της Λοταρίας είναι... πάρτε ένα μέτρο να τελειώνουμε. Και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δεν έχει μέλλον, δεν έχει βάθος χρόνου, δεν ενδιαφέρεται για την αξιοπρέπεια και την ζωή ενός, με, ενός έθνους, ενός κράτους. Επίθεση δέχτηκε ο κύριος Καμένος ο συγκυβερνήτης. Μην το ξεχνάμε αυτός, του αερόπλου, με συγχωρείτε, της κυβέρνησης. Επί... Δέχτηκε επίθεση. Προσέξτε τώρα παρακαλώ παραβολή. ορίστε παρακαλώ. Έλα Με το κυνηγημένοι το... άνθρωποι απ' τη Συρία δεν είναι έπιστε όχι, όχι, Συρία θα διευθύνει Ναι, εντάξει, αλλά ο, ο, ο, το ίδιο μπορείς να πεις και για το πόντιος Ε, πώς, ε. τι Ε, ακριβώς, ε. Ο, ο, ο, οι Σύριοι τι κάνουν αυτά, δεν σφάζονται ε, λοιπόν, και εκείνοι που σφάζαν τους πόντιος τα έθνια ισοπεδόμενα. Ξέχασες την περίθυμη Αντάντ. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τα ισοπεδόμενα όλα. Ναι. Yeah. Yeah. Το ίδιο κάνουν και οι Σύριοι που θεύγουν αυτή τη στιγμή, από εκεί. Από εκεί. Τους σφάζουν ολόκληρα χωριά. Δεν ναι, πρέπει να το ξεχωρίσουμε που θέλουν. Ε, <σίλω> Εντάξει, Πα... το είναι ένα το ότι Πα... δεν ήθελε κανένα να φύγει από το σπίτι του Δεν θέλει να φύγει από το σπίτι του κανένας <σίλω> Για να σώσει <σίλωσο> τη ζωή του... <σίλω> <σίλω> <σίλω> <σίλω> <σίλω> ε, ε μα αυτό λέμε, αυτό λέμε, <σίλω> <respotch> ε, Σωστά Πολύ σωστά παρατηρείς φίλε μου, ότι ο, ο, κάθε άνθρωπος προσπαθεί να βρει μια καλύτερη μοίρα ή να γλιτώσει. Το θέμα είναι ότι εσύ ως πολιτικός, μιλάω για σένα προσωπικά με καταλαβαίνεις, η πολιτική μπορεί με καταλαβαίνει, η πολιτικη μπορει αφανα να τα ξεκαθαρίσει στο μυαλό της και να χαράξει μια πολιτική για τους ανθρώπους, για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Υποτίθεται ότι είσαι ένα προοδεμένο καλά, εντάξει, πολιτισμένο κράτος. Λέμε τώρα ρε παιδί μου. Παρακαλώ. Καλ <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> Я не знаю, Тут традиционно было, тут традиционно А ты не а. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Πολύ σωστή παρατήρηση Βίλε μου, και συμφωνώ μαζί σου Μη θεωρούμε εχθρούς αυτούς που δεν έχουν Και φίλους αυτούς που έχουν Διότι ε, Να σου θυμίσω εγώ τώρα Πριν ένα χρόνο περίπου Θα θυμάσαι την πρωτοβουλία κάποιων υποτακτικών στην Ελλάδα Που για να βρουν δουλειά Πού ολόκληρα χωριά σε Ευρωπαίου συνταξιούχου για να πηγαίνουν οι Έλληνε εκεί να του ξεσκατίζουν. <Ρι> Αυτό εντάξει, μην το ξεχνάμε. Ε, αλλά το θέμα είναι το εξή: Ότι για να κάνει πολιτική σε οποιοδήποτε θέμα, σε ένα πολιτισμένο, υποτίθεται κράτο όπω είναι η Ελλάδα, λε, ρε παιδί μου, τώρα μην πιάνει από μια κουβέντα, πρέπει να διαθέτει μυαλό. Και τέτοιον η πολιτική με όμικρον Ι και με ήτα δεν έχει στην Ελλάδα. Δεν διαθέτει. Μυαλό, σκέψη, σοβαρότητα Δεν διαθέτει Είναι όλα αχταρμάς Τα ξέκολα μπουτόβιζα Τις κάθε ε, Λοιπόν Τσαχπίνο Τα οποία μετατρέπονται σε πολιτική Είναι όλα ένα Είναι όπως λέμε στην αρχαία αρτινήν Σαλ το πράγμα Είναι σαλ Με καταλαβαίνετε εσείς εκεί παραπέρα έτσι Έχετε μάθει να φαντάζομαι Αρχαία αρτινά Λοιπόν είναι σαλ η κατάσταση Πολιτική λοιπόν είναι το ξόμπούτο, το ξόβιζο, το πορνίδιο. Δεν μιλάμε για γυναίκες αυτή τη μιλάμε για άντρες, γυναίκα. Το οποίο στρογγυλοκάθεται ας πούμε με την δική σου ψήφο και όταν το καλεί η πατρίδα όπως το χαρδουβέλερ ας πούμε, ξαμολιέται να σε σώσει. Πάντως κυρία μου και κυρία μου, κύριος Καμένος, ο συγκυβερνήτης του Enterprise, λοιπόν... Ε... Δέχτηκε επίθεση Γερμανών, σοσιαλδημοκρατών, διότι απείλησε ότι αν η Γερμανία δεν είναι ελαστική με τα δενικά, θα ξαμολύσει κύμα μεταναστών και προσφύγων προς το Βερολίνο. Κατάλαβες, και τον είπανε βλάκα τον κύριο Καμένο με τεντυμπόικες μεθόδους. Ε, το θέμα, να σου πω κάτι ρε πάνω, με κιόλας. Δεν με πήρε και κυβερνητικό να μου πει ότι με, δι... με πήρε χθε μου πει ότι μου βρήκε θέση στα... στου Ρουφιάννου του Βαρουφάκη, αλλά δεν... δεν μου στείλε το διορισμό. Κυβερνητική, που είσαι, δε. έγινε, μήπω ήταν υποσχέσει, θα φά. Λοιπόν, το θέμα ρε, πάνω δεν είναι να βγει να πει αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι να είσαι μάγκα να τα κάνει. Πάντως εγώ είδε, α πούμε, ότι από την πρώτη μέρα σου είπα. Δηλαδή, σου... δεν χρειάζεται να είσαι προφήτη, πρόβλεψα ότι θα έχει δουλειά ένα ράφτης να σου ράψει τα μπουφάν για τις επισκέψεις από ό,τι βλέπω σε κάθε επίσκεψη τη τζάκετ φοράς, την μπουφάν φοράς λοιπόν <laughs> <laughs> <laughs> Γεγόνο είναι ένα πάνω μου ότι κάποια στιγμή ε, το Enterprise θα τελειώσει και θα περάσετε κι εσείς εκείνο που το οποίο θα μείνει λαβωμένο ε, ξεσκισμένο, πεθαμένο είναι αυτό που γνωρίσαμε κάποτε ως Ελλάδα Ή τέλος πάντων κάποιοι παλέψαν Από το δικό τους μετερίζει Για αυτό που κάποτε στο μυαλό κάποιων ε, Αποκαλούνται πατρίδα Ως παρακαλώ ναι. ναι Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τελεγράμ Οπότε λοιπόν αγαπητέ μου πάνω είπε και εκεί στους Τούρκους Καλά έκανες και τα λες δεν είπα να πω Να με τα πεις. Λοιπόν στους, κυρία μου και κυρία μου Τώρα πρέπει να αναρωτηθούμε Βλέποντας Παρουσιάζοντας την επόμενη είδηση Ποιος είναι φερέφωνο Ποιος είναι φερέφωνο Ο κουτζιά ή ο Καμένο Και ο Καμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Ή το αντίστροφο Προσέξτε <Το Στο κεντρικό δελτίο του Fox News Βγάζουν χάρτη για το πως θα κάνουν ντου οι Ισλαμιστές στην Ελλάδα Λοιπόν προσέξτε τώρα. Αυτό έγινε στο κεντρικό δελτίο του Fox News Πως θα κάνουν ντου οι Ισλαμιστές στην Ελλάδα Οπότε λοιπόν θυμάμαι τον προχθεσινό φίλο που μου λέει αυτά μου λέει ποιοι είναι πίσω από αυτού τελικά <ΣΣΣΣ> Είναι δυνατόν να λέγονται από επίσημα αχίλοι τέτοια πράγματα επίσημα κυβερνητικά χείλη τέτοια πράγματα είναι δυνατόν το έβγαλε το Fox News έτσι πως θα κάνει ντου το Ισλαμικό κράτος πως θα εισβάλει στην Ελλάδα το Ισλαμικό κράτος παρακαλώ ναι ναι Κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, οπότε, μεγάλε, πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε τώρα. Και μα έδειξε το Fox News. Λοιπόν, προσέξτε. Την ίδια στιγμή που μα νοιάζει το Fox News. Προσέξτε. Προσέξτε τώρα. Να, τα, να κάνουμε ένα συνδυασμό. Το Fox News είναι, δεν είναι εσύ. Είναι πολύ μεγαλύτερο στην ενημέρωση, έτσι. Αφού μα έδειξε, λοιπόν πως θα εισβάλλει το, το Ισλαμικό κράτος ταυτόχρονα ο Χοτζιάς με τον Καμένο σηκώνουν το θέμα ψηλά το σηκώνουν πολύ ψηλά το θέμα των ε, μεταναστών και το, του σφαξίματος και το ερώτημα είναι το εξής τώρα λέμε τώρα πρόσεξε μεγάλε η Κρήτη όπως γνωρίζει και το τελευταίο τζιτζίκι στην Ελλάδα γιατί έχουμε πολλά από αυτά είναι ένα ε, πως το λένε από αυτά τα πλοία που είναι τα αεροπλάνα απάνω αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτιών δεν νομίζω να ξεχάσετε ότι έχει βάσει εκεί ότι κουμαντάρει εκεί μέχρι την Ασία μέσα τα πράγματα πως λοιπόν για να έρθουν οι ισλαμιστέ δεν είναι αερομεταφερόμενα τάγματα όπως ήταν η αναρχική του Αντένα λοιπόν κάπω θα πρέπει να έρθουν η ίδια θαλάσσεις έτσι δεν είναι καπω θα πρέπει να έρθουν δεν μπορεί η Ελλάδα οι Αμερικάνοι δηλαδή να αντιμετωπίσουν αυτό το πράγμα Α, το σχέδιό του θα μου πει, θα αντιμετωπίσουν μεγάλε. Πάντως αυτά συμβαίνουν <Για> Την ώρα λοιπόν που ο Κοντζιάς και ο Καμένος Σηκώνουν ψηλά Το θέμα των μεταναστών <Για> Την ίδια στιγμή Το επίσημο το επίσημο, ο, το επίσημο Μιλάμε για να με τα μεγαλύτερα Κανάλια στην είδηση Αυτή τη στιγμή που διαμορφώνει Και περνάει γραμμέ στο Fox News Μας παρουσιάζει αγαπητέ μου και αγαπητοί μου Το χάρτη Για το πως θα κάνουν ντου στην Ελλάδα Οι τζιχαντιστές Κατάλαβες ε. Οι τζιχαντιστές Βέβαια ο, ο Γιωργάκης ο Παπανδρέας Μην ξεχνάς Ότι θεωρούσε πάρα πολύ εύκολο Ήταν πολύ εύκολο για αυτόν να στέλνει φρεγάδες Θυμόσαστε με την Αραβική Άνοιξη Λοιπόν έξω από την Αίγυπτο Και από τη Λιβύη έστειλαν ελληνικές φρεγάδες στην, α, στην Αραβική Άνοιξη Και για το που κατέληξε Η Αραβική Άνοιξη είδες που κατέληξε μεγάλη. Και πως άνθησε από εκεί μέσα κάτι άλλο Πως το κουλαντρίζουν Πως το κουμαντάρουν Πως το επιβάλλουν το θέμα Richard. Τι γίνεται λοιπόν με αυτή την ιστορία Καλή σου μέρα φίλε μου Χριστό Πες τα λες Παραχάρηκε ο κόσμος με το ΣΥΡΙΖΑ Και τώρα τρέμει την προσγείωση Η προσγείωση αγαπητέ μου Χρήστο Είδαμε από την πρώτη μέρα, την πρώτη μέρα ήταν η προσγείωση όταν άκουσε μεγαλό τέλεχο, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. <Καιρες> <Καιρες> Εσύ έχεις το G2G Και εγώ έχω το P 2 P. Θυμήθηκε το G2G τώρα Με, Λες και Ό,τι κάνουν οι Αμερικάνοι Δεν έχουν την έγκριση των Ισραηλινών Στην περιοχή <Καιρες> Τέλος πάντων ε, Τι έλεγε ελ Χρήστο Για να διαβάσω εδώ Α η προσγείωση Η προσγείωση φίλε μου ήρθε ε, Η προσγείωση Για αυτούς που πέταγαν στα σύννεφα έτσι, <Καιρες> Την επόμενη μέρα την επόμενη μέρα, εντάξει, σου λέω, η ελπίδα βρέθηκε βιασμένη μετά την παρτούσα. Η δε πρέπει να πούμε είναι στα, στον Τουμπάι κάτω, σε Μπουρδέλο. Οπότε, πάμε λοιπόν. Ορίστε παρακαλώ. <μπάει> τώρα θα σου πω, θα σου απαντήσω. <μπάει> θα σου απαντήσω, <μπάει> θα σου απαντήσω πέρα, ρωτάει τηλεκροατής. Θα γίνει, θα αρθούν να μας πάνε ή να πάνε να πληρώσω τις 100 δόσεις. Να σου πω κάτι, μη, μη Με το που θα γίνει κάτι, θα φωνάξεις όλους αυτούς τους πατριώτες τύπου Χαρδουβέλερ, αυτοί θα βάλουν τα στήθια τους μπροστά ρε παιδί μας, σου σώσουνε την οικογένεια. Τύπου Βενιζέλου, τύπου Σαμαρά, τύπου Τσίπρα, αυτοί, τύπου λαφαζάνη, τύπου Βαρουφάκι, για να μην σου πω... Ότι ο πρώτος που θα ορμήσει στη μάχη θα είναι το τσακαλότο. <μήν> το τσακαλότο θα ορμήσει στη μάχη. <μήν> Διότι <μήν> έχει και φοβερή προφορά στα αγγλικά δεν ξέρω αν παρόλο. Το... <μήν> ναι. <μήν> Πλείς. Πλείς. Πλείς. Πούστε τσιχανιστί. <μήν> ναι. <μήν> Να πάνε αγένει σνίφοι των τσιχαντιστών. <μήν> ναι. <μήν> ναι, ναι, ναι. <μήν> ναι, ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η φίλη ακροάντρια μου λέει μένα δεν με νοιάζει μου λέει Εγώ είμαι γυναίκα και θα με προσπιστεί ο Πάκης Λέ ο Πάκης λέει ο πρόεδρας Θα σηκώσει το αναστημά του ο Πάκιας Και σου λέω Βεγάλε Τελικά καταντήσαμε ένας γελίος λαός Δεν ξέρω πόσο χαμπάρι το έχετε πάρει Καταντήσαμε ένας γελίος λαός Να μας Διότι ο καθρέφτης μας είναι αυτοί οι γελοί Είναι γελί πέρα για πέρα δεν μπορεί να κάθεται να σου λένε τέτοια πράγματα μεγάλε, Και να τα τρως, να καταπίνεις τον ταραμά Δεν γίνεται Δεν γίνεται Κι όμως γίνεται <χω> Πως γίνεται να μη γίνεται και να γίνεται Ιδού η απορία Είναι αυτό ε, είναι, Εμπίπτει στην ασάφεια Δεν με την ασάφεια κερδίζεις Από ό,τι μας είπε και ο Γιάννης με ένα νι. Ο Γιάννης Ραου Βαρουφάκη. Αυτή η μεγάλη μορφή λοιπόν Ρε τι έχει περάσει από αυτή τη χώρα Ρε τι έχει περάσει από αυτή τη χώρα. Ρε, πούσι μου τι έχει περάσει. Οπότε κυρία μου και κυρία μου... Οπότε κυρία μου και κυρία μου... Παρακαλώ. Καλώς το παιδί. Γιατί. Γιατί. Μ' άρεσε, μ' άρεσε. Ναι, ναι, δεν φαίνονται. Έλα, καλημέρα. Μου λέει εδώ να πούμε ο Γιώργης ξέρει, μου λέει γιατί οι ελέφαντε βάφουν τα νύχια του κόκκινα. Για να κρύβονται, λέει πίσω από την παπαρούνα και να μην φαίνονται. Αμπα, πα, πα. Ναι, ναι. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτά, γαλά και άγια. Εντάξει η χώρα καμία αντίρρηση Εδώ έχουμε τη, τη, τη γερμανική κυριαρχία Την ευρωπαϊκή πες την ότι θέλεις, Με εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια γερμανοτζολιάδων Να συνενούν σε αυτή την κατοχή Αλλά όσο έχουμε αυτόν τον αέρα θα τσαμπουνάμε Για αυτούς τους 200, 300, 400, 500 χιλιάδες ανθρώπους Οι οποίοι οδηγούνται μέρα με τη μέρα Ώρα με την ώρα, δευτερόλεπτο με δευτερόλεπτο Στην καταστροφή, στο θάνατο αυτή είναι η πραγματικότητα. Άλλο τίποτα από αυτό το μικρόφωνο δεν μπορούμε να κάνουμε. Οπότε, και εκείνο το οποίο μπορούμε φυσικά να κάνουμε είναι από την εφημερίδα στον τοίχο να σα μεταφέρουμε την πραγματική είδηση. Ε, διότι εμεί δελτίο τύπου δεν είμαστε. Έβγαλε ο Μάξιμα αυτό, το παίρνουν λοιπόν το δελτίο τύπου του Μαξίμου επειδή τα παίρνουν χοντρά όλοι στα δελτία ειδήσεων στι εφημερίδε και όλα είναι με λιγάλα Όχι αγαπητέ μου, δεν είναι μελιγάλα. Η είδηση είναι είδηση και πρέπει να τη μεταφέρει. Ως είδηση όπως είναι Όχι ως δελτίο τύπου Ανάλογα με τα πόσα παίρνει. The... Αυτό λοιπόν κάνουμε στον τοίχο Εντάξει the... Κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο με Οι σοσιαλιστές στην κυβέρνηση στη Γαλλία τρέμουν Ότι <coughs> το, Σε επόμενες εκλογές θα βγει η Φιλινάδα μας Η Λιπέν Λιπέν Λιπενού είναι αυτή εδώ Ξέρετε που είναι η λιπενο Κάτω στα γρήνια Η Λιπενού Λοιπόν θα βγει η Λεπενού στην... Ε, ναι Οι Γάλλοι τώρα, οι δημοκράτες Οι δημοκράτες, οι Γάλλοι Μιλάμε κίνση δημοκρατία μεγάλη Και τους βάρεσε κατά κούτελα Αυτοί δηλαδή είναι, ε, Αυτοί δεν έχουν ανακαλύψει το πατέ Αυτοί έχουν ανακαλύψει το πατέ Έχουν ανακαλύψει το... Ε, δεν μπορούν χωρίς ε, δημοκρατία η γάλι τώρα Ναι, ελάτε να γιολάσουμε όλοι μαζί Κυρία μου και κυρία μου Λεβα... <laughs> Αλλά, μπράβο, μπράβο, σωστά, σωστά. Γεια σου, ρε, Τελεακροατή. Εδώ μου λέει, είχαν, είχαν και έχουν θράτει και τον Τεγκόλ. Η Λεπέν τους πήραξε. Είπαμε τώρα, η Γαλλία είναι η δική περίπτωση μεγάλη τώρα. Α, σε σου λέω. Κυρία μου και κυρία μου, ο Λαφαζάνης, όπως ξέρετε, είναι αριστερός. Και αρχηγός πάνω απ' όλα της αριστερής πτέρυγα. Δεν είναι αυτό που λέμε, χεστήκαμε και η βάρκα γέρνει αυτό χεστήκαμε, bits στο σκατό πατούρα και βάρκα γέρνει αριστερά, εκεί είναι αρχηγός ο Λαφαζάνης λοιπόν πάντως όλο δεν μπολάει την εθνική ενέργεια λοιπόν ε, έτσι μας λέει ο Λουφαζάνης και στις συζητήσεις με τους αζέρους για τον αγωγό ΤΑΠ έχει ατζέντα λέει πως θα πουλήσει λοιπόν το διαχειριστής του φυσικού, εθνικού συστήματος φυσικού αερίου στη ΣΟΚΑΡ έχει ατζέντα πως γίνεται ρε Λαφαζάνη. Εσύ είσαι αριστερός σοβαρός άνθρωπος Και σακουλουθάνε ακολουθάνε ορδές Ορδές αριστερών Όχι πορδές, ορδές Λοιπόν, ως γίνεται Κυρία μου και κυρία μου παρόλα αυτά θα επιμείνουμε Ότι δεν θα συμμετέχουμε σε αυτή την ξεφτίλα, σε αυτή την ισοπαίδωση Παρακαλώ Δεν θα κάνω Μπορώ να κάνω αλλιώς μεσάς στους τηλεκροατές Ναι Ναι Έχει αγαπημένα καταλάβαινο. Βλέπειμένα μου τη λέγοντα. Εντάξει, σωστή είναι η σκέψη σου να πούμε. Αλλά μην ξεχνά το κάτι πολύ βασικό. Μέχρι χθε όλα φαζάνη ήταν αριστερό, ήταν ήρωα. Λοιπόν, σήμερα ήταν στην αντιπολίτευση. Εντάξει, χρόνια τώρα, εμεί οι τρεις, τον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ, έχει ρωτήσει αν ο λαφαζάνη έχει κάνει ένα μεροκάμα, όταν ξέρει πώ είναι η πραγματική ζωή. Τι με βάζει τώρα, Σήμερα ο Λαφαζάνης είναι εξουσία. Δηλαδή, τι περίμενε ότι θα αλλάξει. Τι ακριβώ περίμενε ότι θα αλλάξει από αυτού του τύπου. Να σου πει τι θα κάνει με του αζέρους μου βάζει τώρα αυτό το ερώτημα. Δεν γίνονται ρε, αγαπητέ μου φίλε, αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα για να τα κάνει. Πρέπει καταρχά να έχει μυαλό να τα κάνει. Πρέπει δεύτερο. Να ξέρει πώ είναι η πραγματική ζωή. Η πραγματική ζωή είναι αν έχει κάνει ένα μεροκάματο στη τη ζωή σου, αν έχει ένσημα, αυτά που λέγαμε, ένσημα του Οίκα. Έτσι. Να ξέρει πώ είναι η πραγματική η αγωνία. Να ζήσει, να ονειρεύεσαι. Έτσι, να ονειρεύεσαι ότι αυτά που. Λοιπόν, ποιοι από αυτού μπορούν να έχουν τέτοια στοιχεία και πώ μπορεί να διαφέρει ο Λαφαζάνης και με βάζει τώρα το να του κάνω αυτή την ερώτηση. Διότι ο Λαφαζάνη αυτή τη στιγμή είναι εξουσία. Δεν θα συναλλαγιστεί με του αζέρου. Να σου πει ναι όχι τι μου λες τώρα Με τρελάνεις να πούμε Μη με τρελαίνεις να πούμε και, είμαι, και με, με, μεγάλος άνθρωπος να πούμε Μανεύει χοληστερίνη τραγκώσα και έχω πρόβλημα Μη με τρελαίνεις. Σου έλεγα λοιπόν <Κι> Κυρία μου και κυρία μου Όπως σου είπα και στην αρχή Πάει και αυτό το Eurogroup Και ας καρτερούμε ένα άλλο Μου θύμισε λοιπόν αυτό το ωραίο τραγούδι Το οποίο εγώ αυτό το ωραίο τραγούδι Ενώ εσεί όλοι μπορεί να το ξέρετε πώ το λένε και να το ζωγράφω, αλλά δεν κάνω λάθος, όχι πιο ζωγράφο παρακαλώ Μπορείστε Παρακαλώ Θεσμούς, ναι Γέφυρα, γέφυρα, ναι Την Ξεφύλα, θα σας τη λέω του Λούμπα Η φίλη μου η Αγκροάτρια είναι Το μνημόνιο το είπαμε γέφυρα Την Τροικα την είπαμε θεσμούς Την ξεφύλα, πως θα τη λέμε Κοίταξε, ένα νέο μπαμπινιότη θα βρεθεί γρήγορα να γράψει το καινούριο λεξικό της αριστεράς. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. ναι. ναι. ναι, ναι. Αχ, αγαπημένα μου τηλέφωνα, τι αυτά είναι, ρε παιδί μου, είναι διπλωματία. Γιατί μου λέει δηλακορατής, άντρας μου λέει που δεν μπορεί να, να υπερασπιστεί την προσωπική του αξιοπρέπεια Τι να υπερασπιστεί Αγαπητέ μου φίλε, τι να σου πω Λοιπόν, κοίτα να επειδή σου είπα ότι πάει και αυτό το Eurogroup Και ας ένα άλλο Λοιπόν, επειδή αυτό το τραγούδι το πάει και αυτή η Κυριακή Σίγουρα το ξέρετε από τον ζωγράφο Εγώ θα σας το παίξω με μια εκπληκτική φωνή η οποία δεν, είναι, δεν γούσταρε να κάνει δίσκους έκανε ελάχιστα πράγματα αλλά το, τέτοιο βελούδο δεν έχετε ξανακούσει ακούστε το και θα με θυμηθείτε ανοίξτε λίγο τα ραδιόφωνο Πάει κι αυτή η Κυριακή και η χαρά μας πάει Ήτανε τόσο βιαστική όπως και κάθε Κυριακή που πριν τη ζη σου με παιρνάει, που πριν τη ζη σου με, Πάει κι αυτή η Κυριακή κι ας καρτερούμε μιάρη που να'ν ολόκληρη η ζωή που να'ν απέραντη η γιορτή για κυριακή το σώμα μας Για κυριακή το σώμα μας αι. Αι καυτή η κυριακή κι ας καρτερούμε μια. Λοιπόν Αυτός που λέτε Φίλοι και φίλες Ήταν ο Γιάννης ο Αργύρης Δεν γούσταρε ο Γιάννης να κάνει δίσκους Έκανε πολύ λίγα πράγματα Αλλά αυτό το βελούδο Δεν έχει περάσει από... Από τα, από τα άσματα, τα ελληνικά. Όσοι είχαν την τύχη να τον ακούσουν και ζωντανά, εκεί στι Εσπαιδίδε, θα να ξέχαστα εκείνε τι βραδιές Λέμε τώρα. Κυρίε μου και κύριοι, αν θέλετε βέβαια να ακούτε τέτοια τραγούδια, Radion Wall συντονιστείτε στο Ιντερνετ. Ε, τραγούδια τα οποία δεν έχουν παιχτεί ποτέ από ραδιόφωνα και ούτε πρόκειται να παιχτούν. Συντονιστείτε στο Radion Wall. Στο Ιντερνέδιο. Θα το βρείτε στη σελίδα, στον τοίχο. Κυρίε μου και κύριοι. Αυτά είχαμε για σήμερα. Δεν έχουμε τίποτε άλλο. Είναι η Όπω Πώς είπαμε αρχαία Αρτνά, είναι η χαρ. Θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στον κύριο Καναλάρχη να κάνει τα δικά του και εμεί, αφού σας ευχαριστήσουμε για τις ωραίες για την υπομονή να ακούσετε την εκπομπή να ευχηθούμε να είσαστε απαξάπαντε πάρα πάρα πολύ καλά. Γεια σα και χαρά σα. 5 FM stereo.